Οι ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους Ότι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας Δεν ανησυχούν οι σεισμολόγοι από το χθεσινό σεισμό που είχε επίκεντρο την άφπακτο. Το μικρό εστιακό βάθος ήταν η αιτία που έγινε ιδιαίτερα αισθητός Ομαλά εξελίσσεται η μετασυσμική ακολουθία Αθανασία Σταμοπούλου, Ερτ Πάτρας την πρόταση για μεγάλες κινητοποίησεις των εργαζόμενων όσο και των κατοίκων και φορέων της Δυτικής Μακεδονίας και Δίδης Φλόρινας κατέθεσε χθε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓενόπΔΕΗ που βρέθηκε στην περιοχή με αφορμή της αρδέας εξελίξει των τομέα τη ενέργεια. Για την Έρτς Φλόρινας, Χρήσα Σαπαλίδου. Φρικτό θάνατο είχε 34χρονος αλβανός υπήκο πατέρα πατέρας δύο παιδιών στις θαγιάτες. Ζαλίστηκε ή παραπάτησε και έπεσε μέσα σε δεξαμενή περίπου ενός τόνου στην προσπάθειά του να την καθαρίσει. Για την Ερτβόλου, Μαρία Δημητρίου. Συντονιστική επιτροπή διεκδίκησης για τα Ανταποδοτικά του αγωγού φυσικού αερίου συστάθηκε στη συνέλευση των κατοίκων Γκατίκον Κοριούληθιας και Βασιλιάδας, εάν δεν ικανοποιήθουν τα αιτήματά μας, δεν θα περάσει ο αγωγός από την περιοχή μας, λένε οι Γκατίκι, από την Καστοριά για την ΕΡΤ, Θεοδότα Τσιόπρα. Τέλος Οκτωβρίου αποφασίζουν οι αγρότες για την διεξαγωγή κινητοπείσων στο πλαίσιο της που θα γίνει στη Νίκη από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, ERT Λάρισας, Γιαννης Γιάτσος. Πορεία διαμαρτυρία στου δρόμου τη Μυρσίνη Λεχενών έκαναν σήμερα 35 πρόσφυγε που διαμένουν στο κέντρο φιλοξενία προκειμένου να αλλάξει το είδο φαγητού που του προσφέρεται από την εταιρεία τροφοδοσία. Για την Ερτπύργου, Μαρία Λάγιου. Την δέσμευση για άμεση αποσυμφώρηση του νησιού από του μετανάστε έλαβαν φορεί τη στην σύσκεψη του μεγάλου Μαξίμου. ΣΑΜΟΣ για την Ερτεγέου, Χάρι Ζαβουδάκη. Η πλήρη αντίθεσή του εκφράζει το Διοικητικό Συμβούλιο τη ΕΛΜΕ Καρδίτσας και καταγγελιο ομόφωνα την απόφαση του ΠΙΣΔΕ Καρδίτσα να διαθέσει εκπαιδευτικού στι δευτεροβάθμιε εκπαίδευση για συμπλήρωση ωραρίου στα δημόσια ΙΕΚ. Δωραμητρά Καρδίτσα, Δίκτυο Θεσσαλία τη ΕΡΤ. Δεν περιλαμβάνεται πληστηριασμό πρώτη κατοικία στη λίστα Ιερονοδικίων Αλεξανδρούπολη και Ορισττιάδε, διαβεβαίωσε μιλώντα στο στοθμό μα η πρόεδρο τη Ένωση Καταναλωτών Εύρου, Σοφία Ταλιατζή. ΕΡΤ Οριστ ενώ για πλαστογραφία, απιστία σχετική με την υπηρεσία και απάτη κάτι εξακολούθηση κρίθηκε χθες από το μονομελές πλήμι λεωδικείο Καλαμάτας η πρώην προϊσταμένη του τμήματος οικοδομών του ΊΚΑ Καλαμάτας η οποία και ακολούσε παράτυπα ένσημα στα παιδιά της. Για την ΕΡΤ Καλαμάτας, Βαγγέλης Ποτερα. Άμεσα αρχίζει από το Δήμο Βόρειας Κινουρίας στην Αρκαδία η εφαρμογή του προγράμματος της σύντησης σε όλα τα σχολεία της περιοχής. Το πρόγραμμα διατροφή εγκρίθηκε ήδη στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας κοινουρία και σύμφωνα με το Δήμαρχο θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία λειτουργία του για την Ερτρίπολη Σταύρο Ζορμπαλάζ. Συφιοποιημένο μαστογράφο απέκτησε το παιδί Μητυλίνης, στορακίζοντα το Δημόσιο Σύστημα Υγείας στον αγώνα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Για την RTG, ο Μυρσίνη Τζινέλη. Και έκτη συνεχή χρονιά, ο Δήμος Χανίων ω πόλη 12 αστέρων συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπική Δημοκρατία. Διοργανώνοντα από 12 έω 18 Οκτωβρίου σειρά δράσεων που σχετίζονται με το κεντρικό θέμα ζώντα μαζί στι πολιτισμικέ κοινωνίε, σεβασμό, διάλογο, αλληλεπίδραση. Για την ΕΡΤ Χανίων, Μαρίνα Μανδακάκη. Την ενεργοποίηση τη βιομηχανική περιοχή Κοζάνη, όπου τα κυριότερα έργα ολοκληρωθεί από το 1999, συμφώνησαν ο Δήμο Κοζάνη και η ΕΤΒΑΒΙΠΕ. Στόχο είναι μετά την ολοκλήρωση τη διοργότηση και των υπόλοιπων εργώνει. Η εγκατάσταση των πρώτων επιχειρήσεων να γίνει σε περίπου ένα χρόνο από σήμερα, από την ΕΡΤ μακισή Νασιά τη. Φόραση ανάπτυξη και προαγωγή των τοπικών προϊόντων και των περιφερειακών επιχειρηματικών δράσεων. Η Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Διοργανώνεται για 24η φορά στην κομτινή από τι 25 έω τι 27 Νοεμβρίου. Ερτ κομμοτινή Μαρία Νικολάου. Στη Ρόδο βρίσκεται το δεύτερο μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο της Μεγάλης Βρετανίας, Balwarkal 15, μετά από άσκηση στην Αλβανία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, μεταφέροντας 625 άτομα πλήρωμα και πεζοναύτες που επέλεξαν το νησί για την ολιγοήμερη ξεκούρασή τους, για την Ερτρόδου Αριστίδης Μιαούλης. Αρχίζει σήμερα το πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ και Διαγωνισμός Χοροδιών. 24 χωροδίε από τη Βοσνία Ριζεγοβίνη, την Κύπρο, τη Ρουμανία, την Τουρκία, τι ΗΠΑ και την Ελλάδα θα συναντηθούν στην Κέρκυρα από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 16 Οκτωβρίου. Για την Αρτ Κέρκυρα, Λικούργο Κιαδόπουλο. Το μάθημα του Ευγένιου Ιωνέσκο σε σκηνοθεσία Βασίλη Βασιλάκη που ανεβάζει η ομάδα θεάτρου ΟΔΕΝ φιλοξενεί το Διπεθέ το Σάββατο 15 Οκτωβρίου. Για την Αρτ Σερών, Λεωνίδα την τρεις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ΣΚΑΚΙ Σταυρούλα Ατσολακίδου θα τιμήσει ο Δήμος Καβάλας στη διάρκεια της αυριανής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Ρένα Πανταζόγλου, ΕΡΤ Καβάλας Ήταν οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλους